Όμως είναι και το τελευταίο μήλι προς την ελευθερία. Είμαστε στο τέλος ενό μαραθωνίου. Είναι σαν να έχουμε κάνει τα 42 χιλιόμετρα... και μας μένουν τα τελευταία 300 μέτρα. Όπως το, τελευταί... το τέλος κάθε μαραθωνίου, το τελευταίο μίλι είναι το πιο δύσκολο. Στο τελευταίο μίλι του μαραθωνίου είμαστε στα τελευταία χιλιόμετρο ενός μαραθώνιου. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας τον οποίο ακολουθούμε. Αυτές οι εβδομάδες μοιάζουν με το τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσουμε στο νήμα της Ελπίδας. Είναι σαν να έχουμε κάνει τα 42 χιλιόμετρα και μας μένουν τα τελευταία 300 μέτρα. Έχουμε πολλέ εκδοχέ, όπω έχετε καταλάβει, για να περιγράψουμε όλο αυτό που ζούμε. Ή διαλέγουμε το τελευταίο μίλι του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο το είχε πει το Φλεβάρι, από τότε πολλά τελευταία μίλια έχουμε περάσει και από ό,τι φαίνεται θα περάσουμε. Ή διαλέγουμε τα 300 μέτρα που είπε χτε βράδυ στο Χατζη ο Άδωνη, ο εγχειρισμένο και τραυματισμένο Άδωνη Γεωργιάδης περιγράφοντα όλο αυτό που ζούμε ω μαραθώνιο. Το ίδιο έχει κάνει και Πελώνη, το ίδιο κάνει και το ίδιο έχει κάνει και ο. Χαρδαλιά που έμπλεξε και το Μιλ και το Μαραθώνιο μαζί. Καλύτερο όλων ο Γιώργος Παπανδρέου, που κάποτε ήθελε να πει για το Μαραθώνιο εκείνη τη εποχή και είπε για το Μαραθώνα εκείνη τη εποχή. Από Σαρδάμ, βέβαια, χωρί. μάλλον από Σαρδάμ, δεν φαντάζομαι να μην γνωρίζει τη διαφορά Μαραθώνιου και Μαραθώνα, ήταν και Όποιο γίνεται σε τον τόπο είναι τουλάχιστον άριστο. Μας λέγανε πριν καιρό ότι ο Μάρτιος ήταν ο κομβικός μήνας, πέρα από τα μίλια και τα χιλιόμετρα. Ο Μάρτιος ήταν ο κομβικός μήνας, αν ξεπερνούσαμε το Μάρτιο όλα θα πήγαιναν καλά. Χτες βράδυ ο Άδωνης Γεωργιάδης το πήγε λίγο πιο κάτω. Από το Μάιο θα έχουμε στρίψει με τα εμβόλια και τον καιρό και θα πάμε μπροστά πάρα πολύ καλά. Μπράβο! Απ' το Μάιο θα πάμε μπροστά πάρα πολύ καλά. Από το Μάιο λοιπόν χτες που μήνες και 5 Απριλίου Μας είπε ότι το Μάιο, από το Μάιο στρίβουμε και πάμε πολύ καλά Όταν ήταν Φλεβάρις, νομίζω 9 Φεβρουαρίου, μας έλεγε για το Μάρτιο Όμως τον από κάτω εδώ και το ξέρετε Είμαστε στο τέλος της διαδρομής Αυτό ο μήνα είναι ο τελευταίο πολύ δύσκολο μήνα. Το Μάρτιο θα είμαστε πολύ καλύτερα, είπα. Το Μάρτιο. Το, το κρίσιμο στην πανδημία, και το λέω και ω πρώην Υπουργό Υγεία, το ίδιο με τον ιό τη γρήπη. Είναι μέχρι περίπου τι εκατοντάδε εβδομάδε. Το Μάρτιο, μάρτιο μα λένε κύριο. οι ειδικοί θα είμαστε στο πικ. Αρχίζει και πέφτει. Οι ειδικοί μα λένε θα με, είμαστε στην κορυφή του μήνα. Το κρίσιμο θα μάρτιο. έχουμε, λένε θα είμαστε στο πικ, εάν δεν έχουν γίνει μαζικοί εμβολιασμοί. Mm -hmm. Όπω θέτει η κυβέρνηση, φτιάχνουμε μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Παίρνουμε το άκρο εμβόλιο τη Παίρνουμε και τις νέες παρτίδες απ' τη Pfizer Θα προχωρήσουμε στου μαζικού εμβολιασμού γρήγορα λοιπόν. Θα πάνε όλα καλά Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος και να ο Όλα τα έχουν πει στο τέλος Ο Μάιο δεν είναι Μάρτιο, κάποια στιγμή είχε πει ο Αύγουστο δεν είναι Μάιο. Έμπλεκε του μήνε. Τι να κάνει, βγάζει διαγγέλματα. Έβγαζε διαγγέλματα. Έχουμε καιρό να τον δούμε. Να τον καμαρώσουμε σε ένα ωραίο διάγγελμα. Έτσι λοιπόν, μα έλεγε το Φλεβάριο Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Μάρτιο είναι ο τελευταίο μήνα και θα πηγαίναμε καλά, γιατί η κυβέρνηση είχε αναπτύξει το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Εκείνα τα 2 εκατομμύρια το μήνα που θα κάναμε σύμφωνα με τι δηλώσει του Κικίλια τον Νοέμβριο, που δεν γίναν ποτέ και έχουμε φτάσει τώρα τέλο Μαρτίου και έχουμε ένα 700 ακόμα. Ενώ θα είχαμε τελειώσει σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό και εκείνε τι ρεκλάμε που μα έδειχνε ο Βασίλη Κικίλια, της διαφάνειας που έψαχνε να τι βρει, αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Πώ όλα αυτά μπορούμε να τα διατυπώσουμε με μία φράση, δηλαδή την πολιτική τη κυβέρνηση γύρω από το θέμα τη πανδημία, των εμβολιασμών, τη ετοιμότητα του κράτου, του εξοπλισμού των νοσοκομείων, Όλο αυτό λοιπόν το διατυπώνει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ο επικεφαλή τη κυβέρνηση. Διότι όλοι οι πολίτε με τον ένα ή τον τρόπο πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί ότι λίγο πολύ όλα τα έχουμε κάνει θάλασσα και ότι αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα έχουμε κάνει θάλασσα και ότι αυτή είναι η αλήθεια. δεν Όλα τα έχουμε κάνει θάλασσα Μπράβο Και αυτό είναι η αλήθεια Νομίζω συμφωνούμε, είναι μια δήλωση που όλου μας ενώνει Μην απογοητευόμαστε, τα παρουσιάζουμε κι εμεί μαύρα καμιά φορά, δυο λαθάκια κάνανε Το Μάρτιο τον κάναν Μάιο, το Μάιο τον κάναν Αύγουστο Κάτι θέματα με την Αστραζένεκα, σε αυτό δευτερεύει η κυβέρνηση. Κάτι θέματα με κάτι τουρίστε, αρχίσαν τα κρούσματα στην Κρήτη. Γενικότερα υπάρχουν θέματα. Είναι και πολύ δύσκολο το θέμα. Αλλά όμω μην απογοητευόμαστε, διότι υπάρχει εναλλακτική και υπάρχει και φω στον ορίζοντα. Κοιτάξτε, ο ρίζα είναι ένα ακόμα. κακά τα ψέματα. Είναι ακόμα εξουσία. Είναι η εναλλακτική λύση. Αμά μου λέει τέτοια. Σο σταλταγέρ, μη τσιγνή Γεννά, Κοιτάξτε, το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακόμα κακά τα ψέματα, είναι ακόμα εξουσία. Είναι η εναλλακτική λύση. Κλάψε με μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φιγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και να Είναι η εναλλακτική λύση. Το κόβει το τραγούδι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να συνεχίσει παραπάνω. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπε σε συνέντευξη που έδωσε χτες βράδυ. Στο Κόντρα Τσάνελο, Αλέξης Τσίπρας, να πάμε λίγο στην κυβερνητική εκπρόσωπο. Θα επανέλθουμε λίγο στο Τσίπρας, στη συνέχεια, νομίζω, ναι. Η κυρία Πελώνη, ε, κυβερνητική εκπρόσωπος, από το Press Room, Μα απαντάει σε κάτι επίσης και δίνει ένα ακόμη πέρα από την αναλλακτική που είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κακά τα ψέματα όπω λέει ο ίδιος ε, μας φωτίζει και άλλο την πραγματικότητα γιατί μιλάει για την πανδημία και τα νέα μέτρα που θα πέσουν τα νέα όπλα, υπερόπλα που θα πέσουν στη μάχη κατά της πανδημίας Δίνουμε τώρα τις τελευταίες μάχες σε ένα πόλεμο που ήδη κερδίθηκε από την επιστήμη και είναι ανάγκη να κάνουμε υπομονή για να διανύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα του μαραθωνίου. Στη φαρέτρα της ατομικής και συλλογικής άμυνας έχουμε τώρα και τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα. Τα self-test είναι ένα κόλπο του Μητσοτάκη για να δώσει δουλειά στη Ζήμενς. Πώς αλήθειε να αντέξουμε Σε μια ραδιοφωνική ώρα Νέο όπλο, υπερόπλο η Μάρα Ζαχαρέα Παρεπιπτόντως και by the way Δίνει συνέντευξη την Τετάρτη Τετάρτη έχουμε σήμερα τρίτη την Τετάρτη νομίζω ναι Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει άσχημα Στο Σταρ θα πάει να δώσει συνέντευξη Θα τον στριμώξει αλίπητα, θα τον χτυπήσει κάτω Όπως ξέρουμε ότι συμπεριφέρεται η Μάρα Ζαχαρέα στους Πρωθυπουργού της χώρας Να μείνουμε στην κυρία Πελώνη μετά το υπερόπλο απάντησε και σε μια ερώτηση γιατί αν έχετε παρακολουθήσει λίγο το θέμα Φουρθιώτη έχει πολλές, πολλά επίπεδα, είναι πολύ επίπεδο θέμα ένα σκάνδαλο αποκάλυψε η εφημερίδα το κουμέντο και εκεί υπήρχε και συνέντευξη του Γιάννη Βρούτσι του πρώην Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Εργασίας, κτλ. και τα Γιατί υπάρχει μια καταγγελία ότι κάποτε, πριν καιρό δηλαδή, ο Φουρτιώτη είχε μπουκάλει στο συγκεκριμένο Υπουργείο όταν κάτι είχε κόψει ο Βρούτσι τότε ε, και είχε μπει με του μπράβου και είχαν γίνει διάφορα, και στην πορεία έφυγε ο Βρούτσις. από το Υπουργείο. Είναι μια ε, υπόθεση θέλει διαρεύνηση προφανώ. Έχει μπει στο δημόσιο λόγο, δημιουργεί πολλά ερωτήματα και απαντήσει που μπορεί να δώσει ο καθένα. Γι' αυτό το θέμα ρωτήθηκε χθε η κυρία. πελώνει και έδωσε την εξής απάντηση. Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση στις καταγγελίες του Γιάννη Βρούτσι για τη τηλεοπτικό πρόσωπο που προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα από το πρόγραμμα συνεργασία και μετά προχώρησε σε απειλές και επεισόδιο στο Υπουργείο Εργασίας όταν αποκαλύφθηκε το κόλπο. του ρωτά ο κύριος Αβόπουλος και ο κύριος Γκουτζάνης για το ίδιο θέμα. Κύριε εκπρόσωπε, έχετε κάποιο σχόλιο ε, από την κυβέρνηση για τη δηλώσει του πρώην Υπουργού Εργασία Γιάννη Βρούτση στο ντοκουμέντο ότι η υπόθεση Φουρτιώτη του στήχησε πολιτικά. Τι απαντάει η κυβέρνηση στον ΣΥΡΙΖΑ που ρωτάει τι συνδέει τον κύριο Φουρτιώτη με το μέγαρο Μαξίμου. Καταρχά, το τελευταίο που θέτεται είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία. Ο κύριο Βρούτση δεν έδωσε συνέντευξη, εξ όσων γνωρίζω. Απάντησε σε, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που του ετέθη από την εφημερίδα. Άναι, ρε, παιδιά, καλοί, καλή, ε? Α, σήμερα, ακριβώς, Όλοι παιδιά, αυτή είναι καλή. Είναι το σήμερα Σημούλιο. φαντάζομαι το λέγαν στον Κωνσταντάρα. Δηλαδή, όπω είπε η κυρία Πελώνη, Είναι και δημοσιογράφω. Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν έδωσε συνέντευξη Απάντησε σε ερωτήσει που του τέθηκαν. Ήταν σαφέστατη, πραγματικά είναι πολύ καλή η απάντηση. Δεν λέγεται αυτό και από δημοσιογράφο κιόλα απάντησε ξεκαθάρισε στι αφέσα ερωτήσεις Δημοσιογράφων από κάτω, δύο μάλιστα, έδωσε αυτή την απάντηση. Ό,τι δεν ήταν συνέντευξη, ήταν απάντηση σε τηλεφωνικέ ερωτήσει. Και ξεμπέρδεψε, ένιωσε ήσυχη ότι έχει απαντήσει, έχει καλύψει το θέμα και πήγε παρακάτω. Καλά, αυτή η απάντηση. Λίγο μετά τη ρώτησαν και κάτι άλλο. Κυρία εκπρόσωπε, υπάρχουν πληροφορίε ότι ο Πρωθυπουργό από το πρωί σήμερα, ανά 10 λεπτά, καταπίνει χάπια. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα πέρα από όσα φαίνονται δια οφθαλμού, ή θέλει να αυτοκτονήσει. Έχετε κάποιο σχόλιο Δεν έχω κάποιο σχόλιο Τι, τι ερώτηση είναι αυτή η κυρία Σαμαρά Ερώτηση του ενός εκατομμυρίου Απαντήστε όμως Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα Και πόνο τον οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει <Συριακή> Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ΣΥΡΙΖΑ ή Δεν αν το ξέρω, εν πάση αυτό, περιπτώσει μέλους, αλήθεια. αλήθεια. Εδώ λοιπόν περνάμε από τον ένα στον άλλον γιατί κυρίαρχήτη η επικαιρότητα από τον Αλέξη Τσίπρα, από το Φουρθιώτη, από την κυρία Πελώνη, από τον κυρία Μητσοτάκη οπότε πάμε σήμερα και από εδώ πηδάμε κατευθείαν πάμε στο εκεί. Εδώ είναι ο Αλέξης Τσίπρας Πέρα από την ερώτηση και την απάντηση της αφέστατη επίση της κυρία Πελώνη Είναι ο Αλέξης Τσίπρας Με βάση αυτά που είχε πει ο Πολάκης Την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή Ότι ο Σύριτζα είναι η παράταξη του Κολοκοτρώνη Και οτιδήποτε Ότι άλλου καλού Έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο Είναι η, η κατάληξη όλων αυτών Κολοκοτρώνης, Βελουχιώτης Αγωνιστικό επαναστατικό κίνημα. Οτιδήποτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάληξη όλων αυτών ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, κάπω έτσι το είπε ο Πολάκης με το δικό του βεβαίω brutal τρόπο στη Βουλή. Είχε προκαλέσει ένα θέμα γιατί οι άλλοι ήταν είδος σύλλογοι Οπότε απασχολεί και αυτό την επικαιρότητα και δέχτηκε ερώτηση ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αυτό το αστείακι στην αρχή, ότι ο Κολοκοτρώνης είχε κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσω μετά απάντησε σοβαρά. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ΣΥΡΙΖΑ ή Δεν αν εν πάση αυτό, περιπτώσει Αλήθεια Πρώτη φορά αριστερά Ξέρω και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Κολοκοτρώνης είναι ΣΥΡΙΖΑ Έλληνε! Πώ κάνετε έτσι, Μορέιτα! Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μπήκα στα μωριά. Θυμάσαι πόσε φορέ μα φόβησαν ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη και θα γυρίσουμε στη δραχμή. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Αποφασιστική διαπραγμάτευση εντό του ευρωπαϊκού πλαισίου. Εσεί δεν είστε που του νικήσατε στο Βαϊτέτσι. Εσεί δεν επαντήσατε το κάστρο στην Τυρπολιτσά. ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε σίγουροι, πω τα χιά πάλι εμεί θα είμαστε νικητέ. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται Ελευθερία, η θάνατος. Ελευθερία, η θάνατος. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ο Κολκοτρόνη δεν μιλούσε για τη μαντάμ ιερή συμμαχία. Ο Κολκοτρόνη δεν έλεγε διαβολικά καλό τον Σουλτάνο τότε. Αυτά είναι γνωστά, είναι καταγεγραμμένα. Τα ξέρει και ο Πολάκης και ο Τσίπρα και όλοι αυτοί. Απλά δεν τα πολύ λένε. Ευτυχώ στη συνέντευξη χθε παραδέχτηκε με κάποιο τρόπο όπω ακούσαμε εδώ. Βάλαμε και τα ηχητικά. Κόστα από τον Παπαφλέσσα. Οι μουσικέ υπερίφημε. Οι οποίε μουσικές και ταινία έχει γαλουχίσει και μορφώσει τον ελληνικό λαό Όλες τις γενιές των Ελληνόπουλων έτσι έχουν μάθει για τον Παπαφλέσσα νομίζω ότι είναι ο Παπαμιχαήλ, ο άντρα Αλίκης ήταν ο Παπαφλέσσας Έτσι διδάχτηκαν, έτσι πορεύτηκαν Έχουμε τα αυτά που γίνονται στα νοσοκομεία Υπάρχει μια αναμονή Υπάρχει, Υπάρχουν οι ΜΕΘ, οι μονάδες συντατικής θεραπείας Τις οποίες τις έχει αυξήσει αυτή η κυβέρνηση. Όμω δεν φτάνουν. Φαίνεται αυτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι στι ΜΕΘ. Ενώ θα έπρεπε να είναι στι μονάδε εντατική θεραπεία. Και αναγκάζονται οι γιατροί και κάνουν επιλογή. Και βγαίνει Ζαμάνης, ο κοντοζαμάνι, ο υφυπουργό υγεία, και λέει: Δεν είναι επιλογή όλο αυτό, θα το λέμε αλλιώ. Κύριε Γρηγοριάδη, θα σα παρακαλούσα και εσά και όσου άλλου συναδέλφου στην αίθουσα αυτή αναφέρονται σε επιλογέ ασθενών προκειμένου να εισαχθούν σε μονάδα εντατική θεραπεία να μην το κάνουν ξανά γιατί δεν έχει συμβεί. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας, της πανδημίας στη χώρα μας, ούτε στο παρελθόν. Δεν υπάρχει επιλογή ασθενών. Άλλο η αναμονή. Δεν υπάρχει επιλογή ασθενών. Άλλο η αναμονή. Άλλο η αναμονή και άλλο η επιλογή, κύριε Γρηγοριάδη. Έτσι λοιπόν θα το λέμε αναμονή από εδώ και πέρα καθότι γνωρίζουμε και μπορούμε να φανταστούμε ποιος έχει πρόβλημα αναπνοής μπορεί να περιμένει. Δεν χρειάζεται άμεσα τη μονάδα εντατικής θεραπείας, σου κόβει την αναπνοή αλλά μπορείς κάποια στιγμή αφού έτσι το έχουν διατυπώσει. Εδώ είναι καθαρά πασοκική αντίληψη και αυτή τη κυβέρνηση που το άσπρο το κάνει μαύρο ή το μαύρο το κάνει άσπρο, ανάλογα. Δεν το πόνο μόνο κοντοζαμάνι. Σήμερα το πρωί το είπε και ο Γερα Υπάρχει μια μικρή στέρηση αναμονή σε ό,τι αφορά τι κλίνε μεθ. Είναι περίπου yeah. 60 άτομα τα οποία βρίσκονται μεσοσταθμικά σε αναμονή για να εισαχθούν σε κλίνε μεθ. Παρά τα αυτά, όλες, όλη, όλα τα κρούσματα βρίσκονται υπό αναπνευστική υποστήριξη. Του παρέχεται δηλαδή απόλυτη ιατρική κάλυψη. Μπράβο. Πάλι καλά, πάλι καλά. Είναι εκτό ΜΕΘΑ, αλλά όμω έχουν μια νοσοκόμμα περνάει αρέα και πού από πάνω, εκεί στο διάδρομο, να του κοιτάει και να λέει, να βλέπει πώ ακριβώ πάει, να βάζει κανένα θερμόμετρο, αυτό το οξύμετρο και τα γνωστά που κάνουν σε αυτέ τι περιπτώσει. Τώρα και στου διαδρόμου, γιατί έχουμε μεγάλη αναμονή, σαν τα σούπερ μάρκετ. Το άλλο πολύ σημαντικό θέμα τη ημέρα είναι ότι στην Ακρόπολη θα τοποθετηθεί μια ταμπέλα που θα λέει ότι. Η Λίνα Μενδώνη ήταν υπουργός όταν έγινε το τάδε έργο. Έχει βγει από το πρωί όλο αυτό και διαβάζουμε το εξής. Στη σύμβαση δωρεάς έχει φτιαχθεί ένα ασανσέρ πριν λίγο καιρό. Έχουν γίνει και τα έργα πάνω, τα οτσιμέντωμα δηλαδή και να είναι οι διάδρομοι προσβάσιμοι σε όλους. Πάνω στον Παρθένο αναδίπλα. Αν έχετε δει τις φωτογραφίες θα θαυμάσετε το πολύ καλέσθητο. Έργο και με σεβασμό στο αρχαίο παγκόσμιας αξίας μνημείο. Η σύμβαση λοιπόν δωρεάς που υπογράφτηκε μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδρύματος Ωνάση για το Σανσέρ και τα υπόλοιπα λέει το Δημόσιο Συμφωνεί ότι στην αρχή και την απόλυξη της πλατφόρμας του Ανελκυστήρα Πλαγιάς και στην είσοδο των προπηλέων της Ακρόπολης δίπλα τη σχετική επιγραφή που αφορά τη χορηγία Το ΝΕΕ και του Ινστιτούτου Θερβάντε θα μπει δική μαρμάρινη επιγραφή διαστάσεων ίσων προ τι δύο προαναφερόμενε, άλλο, όπω λέει η διατύπωση, τουλάχιστον 70 40 εκατοστά, που θα αναφέρει Ο ανελκυστήρα πλαγιά και ο φωτισμό τη Ακροπόλεω πραγματοποιήθηκαν με αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματο ΟΝΑΣΙ επί Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδόνη. Η ακριβή θέση και οι ειδικέ προδιαγραφέ τη εν αναφορά θα οριστικοποιούνται με υπόδειξη του Δωρεοδόχου. Μετά από προηγούμενη συνένεση του Ιδρύματο, έχει υπογράψει δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο μαζί με αυτόν που έκανε τη δωρεά. Εδώ είναι το Ιδρύμα Ονάσι, ότι θα μπει ταμπέλα που θα λέει ποιο το έχει φτιάξει και θα είναι η ίδια η ταμπέλα μαζί με τι άλλε δύο που υπάρχουν. Μην είναι μικρότερη ταμπέλα, ορίζονται εδώ και διαστάσει, τα εκατοστά. Και θα γράφει το όνομα του ε, αυτού που έκανε τη δωρεά, του Ιδρύματο Ονάσι, αλλά και τη Υπουργού. Να θυμίσουμε ότι την, τον Παρθενώνα τον σχεδίασαν και τον έφεραν σε πέρα ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης και όλη την ευθύνη του έργου είχε ο διάσημος της εποχής Φιδίας. Καμία ταμπέλα. Δεν υπάρχει από αυτούς. Ο Περικλής που ήταν τότε πολιτικό πολιτικός ηγέτης. Καμία ταμπέλα. Όμως θα υπάρχει ταμπέλα της Λίνας της Μενδώνη. Ικτίνο και Καλλικράτη σας έκανα σκόνη. Ταμπέλα θα μπει με όνομα Μενδώνη. Το Παρθενόνα έφτιαξε η Λίνα η Μενδόνη. Φιδεία είσαι δεύτερο στο φυσά και δεν κρυώνει. Άπρακα, Άπρακα, Οι, σύγκες, οι καριάτιδες, καλό και το πεπόνι, σα έσβησε όλου μόνο μια ηλίνα η, η μενδόνη. <συγκοί> Χωρί τη Λίνα τη μενδόνι, Παρθενώνας δεν επιβιώνει. Η Ακρόπολη είναι έργο τη Μενδόνη. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Κλασικό αυτό το τελευταίο, νομίζω κολλάει. Οι αρχαία όταν έφτιαξαν την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα και τα υπόλοιπα κτίσματα, όπω κοιτάμε τα προπύλλα αριστερά, είχαν και ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα τη Αθηνά. Αυτό πρέπει να μπει τη Μενδόνη. Ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα τη Μενδόνη και σταμπέλε τώρα, 70-40. Ποιο θα τις βλέπει και ποιο θα περνάει εκεί, ενώ το άγαλμα φαίνεται από παντού. Από τον Ιμητό, από την Πάρνηθα, από το αεροπλάνο. Πρέπει να τοποθετηθεί χρυσελεφάντινο άγαλμα, ε, κάντε το εικόνα, τη Λήνα τη Μενδόνη, πάνω εκεί, ή τουλάχιστον ή κάπου, σε πιο δεύτερο σημείο, μια πρωτομή τη Παναγιοταρέα. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί δηλαδή. Έχουν προσφέρει στον πολιτισμό, έχουν προσφέρει στον τόπο, δεν μπορεί να περνάει έτσι όλο αυτό με μια επιγραφή μαρμάρινη, με κάτι γραμματάκια εκεί, που με τον καιρό σκουριάζουν, φεύγουν κάποια γράμματα και γίνεται αστείο το θέμα. Μια μαρμάρινη επιγραφή, 70 επί. Σαράντα. Πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά ως κοινωνία. Το χρωστάμε όλοι στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, στους αρχαίους και στη Λίνα Τιμενδώνη βεβαίως. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.10.80. Αν έχετε προτάσεις για το πώς θα μπει η ταμπέλα πάνω στην Ακρόπολη, μπορείτε να πάρετε, να τις καταθέσετε στον Αποστόλη. radiopapakiparapolitica.gr το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Χρήστος Μυρίδης τον ήχο. ellenofrenian.net.gr το επίσημο site του ομίλο ellenofrenia στο youtube μα μας βρίσκεται στο official στο facebook επίσης και στα podcast πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διεφημίσεις. Χαίρετε τις Μέση Δούλα, κουνούμαλε. Ωμπά, oh, καλώ τα παιδιά. Χαιρέτε. κουνούμαλα. Πώ έχετε? Τι έγινε, που είσαι? Ζουλίψα. Μα πούληψε, έτσι είπαμε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, αφού ζούπα δουλίτσα, ρε, λίτσα, ρε, λίτσα, ρε, Να οικονομήσουμε κάτι. Ε, άσε τις τι μαλακά, τι θα τα κάνει. Yeah. πάρει. Θα τα φάω, ότι είχε πει ο Α. Να σε κάτι, ρε, μου, να μου σαθά, τους ή τους Και μάλιστα μια πάρα πολύ σοβαρή Τα βάζει με 13 Ένα παιδάκι, μάλιστα νόμιζε ότι θα του κλέψουν τα όργανα. Τέλο πάντων, και στην προσπάθεια του να φύγει, ε, του έριξαν κάτω, του σπάτησαν το χέρι. Κάποιο νομικό προφανώ προσπάθησε να κάνει τη λαβία αυτή για αποκινητοποίηση και του είπε σε δύο σημαίε το χέρι. Πόσο πόσο σκάτο, σα κάτω ψυχο μπορεί να σε αναπούμε. Και ξέρει, σκέφτο με ρε φίλε. Με ποιο θα τα βάλει, θα τα βάλει με αυτό που μπορεί. Ναι, σκέφτο με. Θα βάλει π... με το 13χρονο πριν μάθει να πετάει μπουκάλια. Α, μετά αν αρχίσει να πετάει μπουκάλια. Ναι, ναι. και αν φτάσει 15χρονο, ξέρω εγώ, του ρίχνει και μια με το, με το, με το πιστόλι. έτσι. Και να μην γίνει 16χρονο ποτέ. Μπράβο, να πούμε. Ή ξέρω εγώ, το βάζει μια τρικλοπολιά σκοντάψε καμιά σαρτινιέρα, να πούμε έτσι. Τέλο <Τελώς> Ξέρει τι σκέφτομαι, ρε φίλε. Τη μέρα και τη στιγμή που θα χτυπήσουν το λάθο παιδί, ρε φίλε, του τρελού, να πούμε που θα τη δει για να πάρει τον όπω στα χέρια του. Γιατί ειλικρινά, ρε αδερφέ, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να, να συμβαίνει τόσο απροκάλυπτα και τόσο πρόστιχα. Δεν ξέρω δηλαδή τι διάλογο του έχουν δώσει, τι του έχουν δώσει. Και θέλω να πω και σε αυτό το Πάνω τον πάτσο που τον ακούς, μόνο που τον ακούζα, αυτό τον Λαρισαίο, ρε. Για τρεις γκλοπιές απολογούμασταν γονατιστεί σε όλο το απλυταριό. Για τρει γλωκέ! Ποιο όταν έρθει η ώρα να πέσει στα γόρατα και να απολογιστή στο απαντήριο στο... θα το καταλάβει πε του και να το καταλάβει πολύ άσχημα. Πάτε να οριμάσουν γράφω γα... το σπίτι του και οι συνθήκε να βγουν στον δρόμο. Αυτό δεν οριμάζουν, βαρεθήκαμε, περιμένω. Όχι μου, ναι, αυτό δεν οριμάζουν. Φυλιά στα κολομιά, φιλαράκη. Να οριμάσει το και τη συνθήκε. Εγώ έμαζα να οριμάσει εσύ. Πάμα οριμάσε ο μαλλιό για να βάζω από και σε εναν. Κασώνει θα πάω την κάναμε που καλά. Πάτε με τα κάθια φιλιά στα κολομέρια! Uh... <sweak> Τι έγινε πάλι εκεί τώρα με το πιτυρικά. Κάποιο νομικό προφανώ που το κάνει τη λαβία αυτή για αποκινητοποίηση και τους είπε σε δύο σημαίε το χέρι. Του πάσανε λίγο το χέρι τώρα και αυτά τα πιτσιρίκια πολύ ευαίσθητα μου γίνανε. Ε, ε, ε. Εγώ ξέρω στα παιδιά τα οστά είναι μαλάκα, δεν σπάνε εύκολα. Είναι για τι να τα κάνει. Οι τύποι όμω δεν έχουν καταλάβει κάτι. Ότι τόσο καιρό έχουμε, που έχουμε τον Επίσης αυτό που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι αυτά τα 13χρονα με το σπασμένο χέρι θα βγουν έξω στους δρόμους αύριο. Α, ναι, όχι. Ή μάλλον το έχουν καταλάβει. Σε παρακαλώ. Θέλω να αποδείξω σε όλο τον κόσμο που σε ακούει ότι είσαι πολύ μεγάλη χαμούρα. Είναι ομοφοβικό το σχολείο σου. Σε καταγγέλω. Μη του. Έτσι, μπαλούρδος δίνεσαι δηλαδή. Είσαι καταδότης. Ναι, ναι, καταδότης, δεν κατάλαβα. Τώρα που είναι και τη Μόδα, γιατί όχι. Λοιπόν, άφηστε με τώρα να αποδείξω ότι σε μεγάλη χαμούρα. Δεν γίνεται να υπάρχει η τέτοια Ατάκα στην πολιτική σκηνή που είναι η Ατακάρα για να ρίξει κόμμα και να μην τη Και είναι η εξή Ατάκα. Και γιατί με χαμούρα εγώ. Απλά με είναι στο Καλά το με είναι λογικό και Αλλά έριξε την Ατακάρα, την κατάλαβε εσύ και δεν τη δίνει στον ελληνικό λαό να αγαμίσει που είχε. Την <σίε> αγαμίσει, <σίε> Μόρικα Κομήρα εκεί πέρα. Την αγαμίσει, Ραβαράψε τη μάσκα σου. Άκουσε με να δει τώρα. Ραβαράψε τη μάσκα σου και ψήφισε Τρί... το 30 να μείνει μέσα. Αμερικανίδε, μιλάω τρει Αμερικανίδε και με το που του είπα την Ατακάρα αυτή. Πάει, τέλο. Δεν μπορεί να καταλάβει. Σε πιστέψαμε γενικώ, απλά κατούρα και λίγο. Αγαπώ το μισοτάκι και το τζίπρα, γιατί αν έρθει ο κουτσούπα θα μα στείλει όλους σε κουλάκι. Μην τα είναι ένα ακόμα. Κακά τα ψέματα, ακόμα εξουσίας. Είναι εναλλακτική λύση. Κλάψε με μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φιγκάρει. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία την Είναι η εναλλακτική λύση. Δηλαδή, ζούμε ό,τι ζούμε τώρα, το σήμερα, με αυτούς που κυβερνάνε και η εναλλακτική λύση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Σωσμός κανένας. Θα πιάσουμε τη συνέχεια του τραγουδιού με τίτλο « αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρου. Σωτήρια λύση για τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας που είναι κλειστά βρήκε η κυβέρνηση μετά και τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών τους. Με απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη από αύριο στις δύο πόλεις θα ανοίξουν τα καταστήματά τους όσοι ιδιοκτήτες ψηφίζουν νέα δημοκρατία. Σκεφτήκαμε πολύ και τελικά καταλήξαμε σε αυτή την υπέροχη λύση. Θα ανοίξουν καταστήματα μόνο οι δικοί μα οι άλλοι να πάνε να γ γαμι... Δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, εξερχόμενος του νοσοκομείου όπου νοσηλεύτηκε. «Όσοι δεν είναι μαζί μας, ας ψοφίσουν» συμπλήρωσε ο πολυτραυματίας και χτυπημένος από το κακό μάτι και την άτιμη κοινωνία Υπουργός. Βίντεο με οδηγίε για την διεξαγωγή του self-test του κορονοϊού εξέδωσε το Υπουργείο Υγεία. Στο βίντεο, πρωταγωνιστή είναι ο ίδιο ο Υπουργό, ο οποίο κάνει μόνο του το τεστ, δίνοντα σαφεί οδηγίε στου πολίτε. Ο Βασίλη Κικίλια παίρνει την πατονέτα στο χέρι, την τοποθετεί με αποφασιστικότητα στα ρουθούνια του, βρίζοντα Χριστουπαναγίε επειδή γαργαλιόταν και μεταξύ κάτι φτερνισμάτων, μα λέει ότι είναι πολύ ευχάριστο. χάριστη αίσθηση αυτή η μαλακία. Στη συνέχεια τοποθετεί την πατωνέτα σε ένα ειδικό φιαλίδιο και κοιτώντας μα τα μάτια μας λέει «Όπως νικήσαμε στη Eurovision με την Παπαρίζου, έτσι θα νικήσουμε και τον κορονοϊό». Το τελικό αποτέλεσμα του τεστ δεν το μάθαμε ποτέ, γιατί από ο Υπουργός πέταξε το φιαλίδιο νομίζοντας ότι ήταν τα αποτσίγαρα στο τασάκι. Το βίντεο έχει γίνει ήδη viral στο YouTube. Τον Μένιο Φουρθιώτη σκέφτεται το Μέγαρο Μαξίμου για διάδοχο της Αριστοτελίας Πελώνη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνεται ότι αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Μένιος Φουρθιώτης. Θέλαμε ένα πρόσωπο έμπειρο, φρέσκο, καταξιωμένο στο δημοσιογραφικό χώρο, με πνευματική ακτινοβολία και πολιτική σκέψη, δήλωσε πηγή του Μεγάρου προστέτοντας Σε αυτά τα κριτήρια ανταποκρίνεται με το παραπάνω ο μένος Φουρθιώτης. Δεν σας κρύβω, συμπλήρωσε η ίδια πηγή ότι στην απόφαση του Πρωθυπουργού βάρινε η επιτυχής προϋπηρεσία του κυρίου φουρτιώτη ως ατζέντη της Τζούλια. Καιρός. Μουντός, σκοτεινιά, συνεφιά Ιδανικός καιρός για όσους είχαν ξεμείνει και δεν είχαν κατάθλιψη Να αποκτήσουν αυτό το τον καιρό άνοιξιάτικα Τον ματιάσαμε τον Άδων Γεωργιάδη Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει Έκανε την εγχείρηση της Κοκκύλης Χθες βράδυ όμως ήταν στο Χαράκομα το τηλεοπτικό Στην εκπομπή του Νίκου Χατζινικολώ Από την άλλη ήταν ο Χαρίτσις από το ΣΥΡΙΖΑ Και εκεί φάνηκε... ότι πρέπει να ξεπεραστεί σύντομα το πρόβλημα υγείας γιατί τον έχουμε ανάγκη. Μηδενίζεται όλη την προσπάθεια που έχει κάνει Πώς. η χώρα. Και αυτό να ξέρετε δεν σας κάνει καλό καθόλου αντιπολιτευτικά. Διότι ο κόσμος μπορεί να υποφέρει η σύμφωνα Καθόλουτε είναι προφανώς μεγάλη. Όλα αυτά που γίνονται είναι εξιδεία. φοβερά. Αλλά εμείς η Ελλάδα είναι μας... Να, από να, την να, πρώτη ακούστε, στιγμή εμείς καταθέσαμε στο συγκεκριμένες φορτάσεις. Αν θέλω προτάσεις. να σταματήσω ευχαρίστος. Σταματάω. Όχι. Ο ένας πάνω στον άλλο δεν είναι καλό και πονάω κιόλα και δεν μπορώ να, να φωνάζω γιατί με φιάνει μέσα μου. Αυτά. Ορίστε. Ο δημόσιος διάλογος έχει δεχθεί φοβερό πλήγμα. Δεν μπορεί να φωνάξει. Δεν υπάρχει χειρότερο. Τι να δει τηλεοπτική εκπομπή, τι να ακούσει τηλεόραση, όταν βλέπει τον άδον και δεν μπορεί να φωνάξει. Ήταν ένα μιλίχιο άδονη λόγω των πόνων. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα, να πέσουν οι γιατροί πάνω, να προσπεραστούν οι όποιε σειρέ και να γιατρευτεί άμεσα για το καλό όλων τη δημοκρατία, της, της τηλεοπτική, πάνω από όλα. Στο... Την ίδια ώρα έδινε συνέντευξη ο Αλέξη και είχε φτάσει στο θέμα Φουρτιώτη. Η αστυνομία δεν είναι μαζί του. Διότι είχε ο κύριο Ξεχοήδη 14 αστυνομικού να τον φυλάνε. Και τρία περιπολικά, στη διάθεσή του και δύο τεθρακισμένα. Και αναρωτιέμαι ποιο είναι ο κύριο για να έχει όλη αυτή τη φύλαξη και να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ποιε είναι οι σχέσει που διέπουν αυτόν τον κύριο συμπαθή κατά τα άλλα, συμπαθή κατά τα άλλα, συμπαθή κατά τα άλλα, τηλεπαρουσιαστή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ποιε είναι οι σχέσει. Που διέπουν αυτό τον κύριο με το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Μιλάω πάρα πολύ καθαρά. Συμπαθεί κατά τα άλλα. Ποια είναι τα άλλα που αποπνέουν συμπάθεια, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια και τον αξιακό κώδικα του Αλέξη Τσίπρα, που βλέπει συμπαθεί κατά τα άλλα τον Μένιο Φουρτιώτη. Εκτό αν κάνει χρήση ο Τσίπρα παρασκευα... παρασκευασμάτων που πουλάει ο Φουρτιώτη. Αυτά και πάμε τώρα στο, επίση... στο... Ε... θαυμάσιο δώρο για όλου να δύο λεπτά ε, να προλάβετε να πάρετε τον αντιγυραντικό ωρό με ε, χαβιάρι Σίγουρα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αγοράζει αντιγυραντικό ωρό με χαβιάρι το ίδιο βελόπουλο και έχει σκάσει από τη ζήλια του γιατί σε όλα αυτά τα κανάλια γίνονται και τέτοιες προσφορές, ε, πολλούνται τέτοια προϊόντα τα οποία είναι ωφέλιμα, το καταλαβαίνει κανείς από τα ονόματα από τα συστατικά εδώ το χαβιάρι αν δεν το τρώτε το βάζετε στον ορόμ και νιώθετε νεότεροι. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Σα παρακαλώ πάρα τι έχουν οι λατέρνε. Ελά <laughs> σου πω. Τόσο παράξενο φαίνεται στου μπάλκε, όλου του γελίου. Ότι αυτό που έγινε με το τροχείο με το παιδί και ότι κάναν την πάπια. Ρε, έχει ιδέα από βρομόσογο Το βρωμόσοχο, έχει ιδέα ποιο είναι. Κάτι έχει περάσει το μυαλό μα, αλλά δεν είναι και καλά αυτό. Μην <laughs> είμαστε προπέτε. Ελά <laughs> σου πω. Ένα είναι το βρωμόσοχο στην Ελλάδα. Και κάτι ακόμα. Ο μπάτσο που σε πήρε και σου λέγε το ξύλο στην αριστερά δεν πήγε ποτέ χαμένο. Φλαξιέρι, <Το> παιδί μου, λέει το ξύλο στο αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο. <Το> Πε του ή στον μπάτσο δεν πήγε ποτέ χαμένοι. Αν για πέτα μέσα, Όχι, αλλά δεν πήγε ποτέ χαμένη. Κάτι είναι γι' αυτό. Τραβάλα γόλα τα παιδιά του, έρχεσαι ένα μπουσό <Το> και συνέρχονται μετά. Μερακλή, <Το> <μ'> αρέσει. <Το> Ελά, σου πω το άλλο σου μπλαμπέρο ο ο, ο ο κουνούμαλος δεν σε παίρνει. Πού είστε, διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μπα, όχι, έχει χαθεί. Μήπω τα κακάρωσε, δεν ξέρω. Λε, να τον βρομόσχυρο. Μη μιλάτε έτσι. Μπορεί απλά να τα κακάρωσε. <laughs> Μπορεί να είχε <έχει> υποκείμενα νοσήματα. <laughs> ο, τον Βασίλη χάσαμε, είναι ο κύριο Βασίλη. Αυτό κάνει η ό,τι υπάρχει, και όποιο νόμο υπάρχει για <laughs> και αυτό με μήπω δεν έχουν παγιά τίποτα μαύρα στο κύριο Βασίλιστο τον κρατάνε φυλακισμένο και τον βιάλουνται κατά συλλογική κατά εξεκολουθήσει. άμα είναι τυχερός <laughs> δεν, δεν σου λένε την πήγαν να τον βιάζουν γιατί μαύρε. μου λέγε, μου έλαγε. <laughs> Τι έπαθε, το ξέρει, τι Τι έπαθε. Πήγε με τη Ρωσίδα. Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκε. Και πάω να με βαρκάρω, Ζούρια να με ανοίξουν τις πότες, δύο μαύρες, μωρά. Άμα, τι πόρτε δύο μαύρε. Πάω μπαν τη σούλα. Και πέσα να πάνε να με βιάσουν. Ε, δεν με Πώ θα σε βιάζανε, πέσανε. Πήγανε να μπουν μέσα ρε, στα μάτια. Μέσα σου, α! Ωραία, Αποστολή, αυτά που ζούμε σε αυτήν την χώρα είναι τρελά. Αλλά ναι, αλλά όλα... μοναδικά. Καμιά άλλη χώρα δεν τα έχει. Ναι, βέβαια όλα ξεκινάνε από την ηλικιότητα των ανθρώπων. Και όπω είχε πει ο Γέρο Ολάτση, όταν εγώ και ο εργαζόμενο στο εργοστάσιο μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, κάποιο από του δυο μα είναι ηλίθιο. Εσύ τι λε, Ποιο από του δυο να είναι. Α, δεν ξέρω. <Σι~ <Σι>. <Σι> στο λาος, πιστεύω στο λαό μα και στι επιλογέ του. Ναι, ρε, πολύ, πολύ καλλιεργημένο λαό. Καλά, ράχοσα, δεν κάνω. Ναι, ]So. Καλά, <ș, σ living> <σ and living> <tobacco> καλά κάνει, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άκου την τρίπλα τώρα. πήγα είχα... να μας κάνουνε άνευσι άλλου. Αλλά δεν είναι κακό αυτό, αλλά τέλο πάντων. Από ό,τι λέει και ο μόρφου. Όλα αυτά εσύ έλου, αλλά οκ. Okay. Ναι, εντάξει, δεν μπορούσα ελληνική. Τώρα εμείς είμαστε λαϊκοί άνθρωποι. Ε, ναι, αλλά αν μιλά σαν τον δεν πρόκειται να Ναι, σωστά αυτό πει, σηλακή, το μου. με πλέξε, ό, το και τον άλλο Το, νέα, το Τώρα, λοιπόν, ωραίος τρόπος. Ναι, ωραίος, ναι. Σερβιέτα, συγγνώμη. Λοιπόν, τα αυτά που είδα πηγαίνοντα στη δουλειά και το βράδυ γυρνώντα από τη δουλειά στι 10 το βράδυ και στι 2 που πήγαινα, βγάλαν τώρα και τα, αυτά τα τεστ, τα self-test. Λοιπόν, σε κανένα 20η μέρα που θα γίνει τη σπουδά με τον κορονοϊό, θα φταίω εγώ που δεν θα έχω δηλώσει το θετικό self-test εκεί που πρέπει να το δηλώσω. Εσύ θα θε 크게... έτσι κι αλλιώ γιατί ό,τι και να γίνει, η ατομική ευθύνη, το θέμα. Μπράβο, λένε μια παροιμία, η πα πα πα πα Abozinales. ¡Gracias! Παπαδιά, ε, το ξέρα. Και το ποιήτξε, το χωριό συνήθω. Mm. Και μπορεί να ακούω τώρα και το άλλο. Αυτό που άκουσα το μόρφου που ήθελε να το πει ότι του αρέσαν ταξικά και δεν μπορούσε να το πει εκείνα τα χρόνια. Όταν πηγαίνω στα σχολεία και μιλό, τα παιδιά ξέρετε. Μου λένε, εμεί θέλουμε δικαίωμα στην ομοφυλοφιλία. Ξεκάθαρα μου το λένε. Και δεν ντρέπονται να το πω. Ενώ παγιά, εμεί ντρεπόμαστε να πούμε τέτοιο πράγμα. Ενώ τώρα οι νέοι λένε ότι. Δεν εννοούσε Πάλι... αυτό, αλλά τέλο πάντων θα το δεχθώ. Καλά, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ έτσι το εξάλαβα στα πλάκα. πολλά καλά τα οποία εκατομμύριο μέχρι το τέλος και τουλάχιστον την Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι ήρθανε τόσα και δεν ήρθε ούτε ένα που είναι το να και δύο άνθρωποι. αυτά τώρα πάλι. Καμία χαρά. Με τούτα και μετά, πέσαμε εξωχρονικά. Γρήγορα, γρήγορα το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Οφείλω να δώσω μια απάντηση στην κοπέλα που την περασμένη εβδομάδα είπε ότι... Είναι και προκλητικές, για πες, δώσε απάντηση. Σε κυνηγάει, λέει, από το 2011.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 Παλιοτραβηχτείτε, πάμε, cut fight. Εγώ δηλαδή είμαι μεταγενέστερη. Δηλαδή, με λίγα λόγια μου λέει: Εγώ να αποσυρθώ. Σου λέει ότι ναι, όταν εσύ πήγαινε, αυτή ερχόταν okay. για δεύτερη φορά. Το σκέφτηκα έτσι, το σκέφτηκα αλλιώ. Αλλά η καρδούλα μου μου λέει άλλα. Ναι, γράψτε Κα... τα μπαμπάρια σου, μην ανχώρεσαι. Μην, μην ασχολείσαι. Γεια μου, I love you. Καλά κάνει, μαντάρι. Επίση, θέλω να δώσω μία απάντηση. Σφαχτείτε, και... μωρή την ποδιά μου, σφαχτε, ανώμαλε. Επίση και μία απάντηση στον κύριο Κροατή που είπε ότι σε παίρνουν τη τηλέφωνο οι <Τινες> Αποστόλη, το ξέρω ότι τραβάς, το ξέρω ότι ακούς, αλλά διάλεξε όταν τα βγάζεις στον αέρα να μην είναι τώρα, ξένα- από στον λάκου η μεροληπτική. Έχεις ένα θέμα με τις ερωτευμένες μαζί μου, ε, με τις όλε. <Τινες> Εμείς οι κατήνες... Δεν έλεγε εσά προσωπικά. Ε, ναι, σιγά δεν... Κάτι άλλε από το χωριό δεν τις ξέρεις. Α, εμείς ξερούμαστε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, Α, και εμείς είμαστε μέσα και θέλω να το απαντήσω. Άντε, απάντα και σε αυτό το Την ηλικία που είναι μας τι κατήνες εντός εισαγωγικών. Θα μπορούσε να μα καταφέρει. Ωπα, πρόκληση. Πρόκαλω, πάμε. Πρόκαλω! Yeah. Το γύριο αυτό να μας καταφέρει. Πες το. Το δολιά θέλουμε να μας καταφέρει εμείς. Αλλή Έλα, γεια. Για, γεια. Να δω θα προλάβω. Γεια. Γι' αυτό χάθηκε ο Άδωνη από τα κανάλια. Ναι, τον, ναι, ναι. Δεν τον είχε μαζέψει ο Κούλι όπω νομίζαμε. Πονούσε το παπαράκι του. Είχε πονάκι, ναι, είχε πονάκι. Πονούσε ο Πού τη Ποδό, που λέμε. Ακριβώ, ο Πού τη Ποδό, mm. ναι, ναι. Αυτό. Ε, ανήκε και στο 20% των των χειρουργίων που έπρεπε να γίνουν. Ποιο 20%? Μωρί. Στο 20%? Στο, στο 1% είναι ο Άδωνη. Κατεπίγουσα περίπτωση. Ναι, όχι για το ίδιο πράγμα που φανταζόμαστε, αλλά ότι είναι κατεπίγουσα περίπτωση είναι. Ε, Όχι για χειρουργία. Για, για ψυχιατρίο άνθρωπος. είναι όμω. Ναι, ναι, εκεί, εκεί. Ναι. εκεί ναι. Είναι και για χειρουργείο, αλλά όχι για το πόδι. Είναι για μια λοβοτομούλα, τον βάζει. Βά έκτακτο περιστατικό, τον βάζει. Βάσκεται εσύ το όμω λίγο. Είναι αυτό ο ίδιο που έλεγε ότι ο καρκίνο είναι επίγουσα κατάσταση μόνο στο τελικό στάδιο. Εντάξει, κοίταξε να δει. Μερικοί άνθρωποι όμω, δηλαδή σκέψου το, δεν θα πω συγκεκριμένα, σκέψει το μπορεί να είναι καρκκινόματα ήδη. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Οπότε είναι επίγνωσε καταστάσει. Και μη μου το πάσει παρόμοι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Και εγώ θα κάνω τι θέλω. Λοιπόν, έμαζα επίση ότι την εισαγωγή των self-test, αξία άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, πήρε λέει, μια τέτοια φάντασμα. Τι κάνει που. Δεν έχει ούτε γραφεία, ούτε site, ούτε τηλέφωνο. Συχώ. Όταν... Έπρεπε να τα πάρει ο δήμο αθηνέων, να τα μολύσει στο μεγάλο περίπατο, να περνά και να κάνει τέσσερι. Ιδρύσει και πριν λίγου μήνε με. Επιδότηση από το κράτο, αποκρίνεται. 30.000 ευρώ. Πολύ καλά! Είδε σε επιχειρηματικότητα! <laughs> Δεν υπάρχει πουθενά η κρίση για να επιχειρήσει. κάθε κρίση όμως η κάθε τι κρίση. Μην κάθεσαι εκεί πέρα, παιδί μου, και το τον καθέναν από εμά και την καθεμιά. Κοίταξε να δει ό,τι και να έκανα, αν δεν είσαι άριστο, αγάπη Ναι, ναι, mm. πρέπει να είσαι άριστος Οι άριστοι έχουν τον τρόπο τους και τι προσβάσει του. <Συλίου>